Ελληνικά παραμύθια Η γυναίκα που έχασε ένα ντάμπλινγκ Μια φορά και έναν καιρό Σε ένα μικρό χωριό στην Ιαπωνία Ζούσε μια αυτοχή γυναίκα Που αγαπούσε να φτιάχνει ντάμπλινγκς με ρύζι Yuki, αυτά τα ντάμπλινγκς είναι πεντανόστιμα Θα έπρεπε να έχεις περισσότερους πελάτες Χρειάζομαι μεγαλύτερα εστιατόρια γι' αυτό Φαντάζομαι χρειάζεσαι λεφτά γι' αυτό, ε! Πω, πω, καημενούλα μου! Πώς τα βγάζεις πέρα! <laughs> Κοίτα αυτό το ντάμπλινγκ! Δεν είναι πολύ αστείο! <laughs> <laughs> ναι, όντως είναι! Τι, ε, ε, είναι αστείο! <laughs> Δεν καταλαβαίνω πως μπορείς και γελάς ενώ μιλάμε σοβαρά! <laughs> Η Γιούκη ήταν μια ευτυχισμένη γυναίκα! Τι άρεσε να γελάει! Και ήταν κάτι που το έκανε πάρα πολύ εύκολα. Μια μέρα που το ρύζι άρχισε να τη τελειώνει και οι πιθανότητες να βγάλει κάποια λεφτά ήταν λίγες, η Γιούκη χαμογελούσε και σιγοτραγουδούσε καθώς έφτιαχνε το ντάμπλινγκ της. Ζεστό και στραγγυλό, μαλακό και σουμερό, ας φτιάξουμε ντάμπλινγκς να και ωραία. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα η Γιούκη είδε με έκπληξη το ντάμπλινγκ να τις γλιστράει, να κυλάει στο πάτωμα και να πέφτει μέσα σε μια μικρή τρύπα. <ΛΣ> <ΛΣ> το μικρό μου ντάμπλινγκ πάει να μου παίξει κρυφτό! Ωραία να σε βγάλουμε από την τρύπα τώρα! Ε, ε, μα που πήγε! Εκείνη τη στιγμή η μικρή τρύπα στο πάτωμα μεγάλωσε πάρα πολύ και η Γιούκη έπεσε μέσα σε ένα βαθύ τούνελ με αμέτρητα λαμπερά χρώματα <Ρι> Η Ιούκι προσγειώθηκε σε μια άλλη χώρα Σηκώθηκε και είδε ότι ήταν σε ένα όμορφο μέρος Με καταπράσινο γρασίδι Βουαου! Wow! Είναι τόσο, τόσο όμορφα! Αναρωτιέμαι που να είμαι! Τότε κοίταξε ψηλά στον ουρανό και είδε σύννεφα σε διάφορα σχήματα Αυτό το σύννεφο μοιάζει με γάτα Τι αστίοι πρόσωπο! Αυτό μοιάζει με ένα τάμπλινγκ Το doubling μου! Πρέπει να το βρω! Πού να πήγε? Η Γιούκη πήρε ένα σκονισμένο δρόμο φωνάζοντα το χαμένο ντάμπινγκ τη. Μικρο ντάμπινγκ! Μικρο ντάμπινγκ! Πε μου που έχει κυλήσει. Α! Oh, μα τι είναι αυτό! Εκεί στεκόταν ένα πάρα πολύ ψηλό άγαλμα. Φεέ μου! Πόσα μεγάλα μάτια! Φαίνεται πολύ περίεργο. «Κι όλες περίεργο, μικρή γυναίκα» Και τότε ξαφνικά εμφανίστηκε το πνεύμα του αγάλματος «Εσύ, στα αλήθεια σου φαίνομαι περίεργος» Ωχ, oh, λυπάμαι πολύ» «Δεν ήθελα να ακουστώ τόσο γενής» «Αλήθεια, έχεις πολύ όμορφα μάτια» «Αλήθεια» «Εντελώς, πραγματικά μεγάλα και φωτεινά, πανέμορφα» Λοιπόν, δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά ναι, είναι ο. <χω> ναι, φαντάζομαι θα βλέπεις και πολύ καλά. Μήπως κατά τύχη είδε κάποιο μικρό ντάμπλινγκ να κυλάει σε αυτόν τον δρόμο. Ένα ντάμπλινγκ? Α, ναι, κυλούσε και πήγαινε προ. το εκεί. Αυτό θα είναι το ντάμπλινγκ μου. Πρέπει να το βρω. Α. Μα είναι απλός ένα ντάμπλινγκ, γιατί δεν φτιάχνεις ένα άλλο! Όχι, δεν μπορώ! Χρειάζομαι αυτό το μικρό ντάμπλινγκ της χαράς για το εστιατόριό μου! Άντε τώρα! Πρέπει να πάω να βρω το καλό μικρό μου ντάμπλινγκ! Κι έτσι λοιπόν, έφυγε τρέχοντας να βρει το ντάμπλινγκ. Όσο πήγαινε στο δρόμο, βρήκε και ένα άλλο άγαλμα. Μμμμ, mm, πού πήγε άρα για το ντάμπλινγκ, hm. Πώς αυτή είδε που πήγε Γεια σας ε, ε, ε, Γεια σου και σένα Και ποια είσαι εσύ Το όνομά μου είναι Γιούκι Και ψάχνω το χαμένο μου ντάμπλινγκ Αυτό το ντάμπλινγκ ήταν δικό σου oh, Μυρίζε τόσο ωραία Που σχεδόν κύλησα να το ακολουθήσω Το είδες λοιπόν Το είδες αλήθεια Προστά που πήγε «Α, το εκεί!» «Επίδησε και κύλησε σε αυτόν τον δρόμο» «Α, αυτό σημαίνει ότι έχω δρόμο ακόμα» ε, «Εντάξει, ευχαριστώ πολύ» <σχει> <σχει> <σχει> «Τότε είδε ένα τεράστιο τέρας να έρχεται προς το μέρος της» «Ήταν μπλέ από την κορυφή ως τα νύχια» «Και μόγκριζε σαν γορίλας» «Αλλά είχε μια πολύ αστεία μύτη που την αζόταν κάθε λίγα λεπτά» Η Γιούκη το πρόσεξε αυτό. «Ω, κοίτα, είναι ο Όνι!» <Η>, «Η μύτη την είναι τόσο στεία!» «Μην το τοπεις όμω δεν του αρέσει!» Κρύψω από πίσω μου τώρα και θα του κάνουμε μια φοβερή έκπληξη!» Η Γιούκη κρύφτηκε προσεκτικά πίσω από το άγαλμα και σιγουρεύτηκε ότι ο Όνι δεν θα μπορούσε να τη δει. «Καλησπέρα, μαντάμ! Βλέπω ότι είστε έξω σήμερα!» Είναι τόσο ωραία μέρα σήμερα Σκέφτηκα να ξεπιαστώ λιγουλάκι Λοιπόν, ωραία θα συνεχίσει το δρόμο μου Α, τι ωραίο αεράκι σήμερα Κι όσο μύριζε τον αέρα Η μύτη του άρχισε να τεινάζεται Η Γιούκη που κρυφοκοιτούσε Άρχισε να γελάει Χωρίς να μπορεί να το ελέγξει τι αστεία μύτη, πόσο αστεία Ποιος είναι και τι είναι αυτό που μυρίζω Άνθρωπος Έκπλεξη Ως θα είναι άνθρωπος Αμ, τι κάνεις Μοιάζει με σκύλο που μυρίζει ένα κόκαλο Μυρίζει σαν ένα ντάμπλινγκ Σαν αυτό που είδα και έφαγα πριν Το έφαγες? Γιατί δεν το έδωσες σε μένα; Κοίτα, πόσο φαΐ σου δίνουν όλοι οι άνθρωποι Απλώς κοίτα πόσο και ούτε καν το τρως Αλλά αυτό το ντάμπλινγκ μυρίζει υπέροχα Σε αυτό θα συμφωνήσω <laughs> Μιαμ-γιαμ Ευχαριστώ, εγώ το έφτιαξα Εσύ Λοιπόν, αυτό το ντάμπλινγκ ήταν υπέροχο Πρέπει να μας φτιάξει μερικά ακόμα Εδώ έχουμε μόνο μερικά ομάκια και άγευστα ψάρια για φαγητό Ήου, αυτό δεν ακούγεται νόστιμο Επειδή δεν είναι Τότε θα φτιάξω μερικά για εσάς Πού μπορώ να μαγειρέψω Έλα στο σπίτι μου και μπορούν να έρθουν και όλοι οι άλλοι φίλοι μας! Ας κάνουμε πάρτι, λοιπόν, ναι! Α, oh, ένα πάρτι, ναι! Έτσι ο Όνι πήρε τη Γιούκη πέρα από ένα ποτάμι... και την πήγε στο σπίτι του, μέσα στην κουζίνα του! Βουάου! Αυτό το μέρος είναι τεράστιο! Ό,τι πρέπει για έναν σαν και εμένα! Λοιπόν, χρειάζεσαι ρύζι, σωστά! Αυτό ο σάκο έχει ρίζι. Αλλά δεν είναι αυτό το ρίζι που έχεις μάθει στον κόσμο των ανθρώπων. Πόσο ειδικό είναι αυτό το ρίζι, Λοιπόν, καταρχήν είναι χρυσό. Και δεύτερον, χρειάζεσαι μόνο ένα σπυρί ρυζιού. Και αυτό συνέχεια πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μαγειρέψω, Όχι, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί είναι στην κουζίνα. «Πρέπει να φύγω να φωνάξω τους άλλους τώρα! Καλό μαγείρεμα!» Ο Όνι έφυγε και η Γιούγκη ξεκίνησε να μαγειρεύει. «Λοιπόν, ώρα να φτιάξουμε ντάμπλινγκς!» «Αυτό το μέρος είναι όμορφο και η φρουρία έξω είναι πολύ ευχάριστη παρέα!» «Αρχίζει και μου αρέσει πολύ εδώ!» Και όπως είπε ο Όνι, όταν πήρε το σπιρί του ρυζιού και το έβαλε στην κατσαρόλα... Το σπυρί άρχισε να πολλαπλασιάζεται και σύντομα η κατσαρόλα είχε γεμίσει ζεστό ρύζι. Αυτό είναι φανταστικό! Θα είναι παιχνιδάκι να φτιάχνω τα ντάμπλινγκς μου έτσι! Η Ιούκι σύντομα βγήκε έξω με όλα τα ντάμπλινγκς. Όλοι είχαν μαζευτεί και η μυρωδιά τους είχε ανοίξει την όρεξη. Ω, oh, Γιάμι! Μυρίζουν υπέροχα! Δώσε μου ένα, δώσε μου ένα! Η και γελέσε με όλους και πέρναγε πάρα πολύ ωραία. Και όλοι καλεσμένοι πραγματικά απολαύσανε τα ντάμπλινγκς που είχε φτιάξει. Αυτά είναι τα, τα, τα πιο νόστιμα, νόστιμα ντάμπλινγκς! Είναι υπέροχα! <laughs> Χαίρομαι που σου αρέσανε! Αλλά όσο πέρναγε ημέρα... Η Γιούγκη ήθελε να πάει στο σπίτι της. Αναρωτιότανε για το εστιατοριό της. Ο Όνι την είδε που φαινόταν ανέσυχη. Τι συμβαίνει, Γιούκι; Μήπως πεινάς? Δεν πιστεύω να μην έφαγε εσύ, ντάμπλινγκς! Α, oh, όχι! Έφαγα τόσο που έχω σκάσει τώρα! <laughs> Αλλά, νομίζω, ήρθε η ώρα να πάω σπίτι μου. Σπίτι? Μα τότε... Ποιο θα μα μαγειρεύει, Τι ανόητε ερωτήσει είναι αυτέ, βρεανόητε, αφού πρέπει να πάει σπίτι τη. Μα. Μα. Ε, τρελαίνομαι για τα ντάμπλεγγς. Τότε, άμα μα δείξει, πώ να τα φτιάχνουμε και εμεί αυτά τα ντάμπλεγγς. Γεια εκεί. Θα σε πειραζε να καθώσουν άλλη μια μέρα με εμά. Όχι, μα καθόλου. Θα μου άρεσε να σα διδάξω. Θέλετε να ξεκινήσω να σα δείχνω από τώρα. Μπορούμε! Αύριο καλύτερα έχω σκάσει Την επόμενη μέρα η Γιούκη τους έδειξε πώς να φτιάχνουν ντάμπλινγκς Κοίτα το δικό μου μοιάζει φανταστικό Το δικό μου μοιάζει λίγο απέσιο Αναρωτιέμαι αν είναι νόστιμο και... Ναι! Είναι πεντανόστιμο! Σύντομα ήρθε η ώρα για τη Γιούκη να φύγει. Όλοι νέοι τη φίλοι την αποχαιρέτησαν. Εδώ, Γιούκη, πάρε αυτό το σακί με το ρύζι. Ελπίζουμε αυτό να μας θυμάσαι! Ναι! Χρυσό ρύζι για μια χρυσή ζωή! Ποτέ δεν θα ξεχάσω κανέναν σας! Σας χαιρετά όλους σας! <μμμ>. Πήγε σε μια βάρκα, ακούμπησε το σακί με ασφάλεια... Και τότε άρχισε να κάνει κουμπί και να τραγουδάει χαροπά. Μέσα από τι παιδιάδες και το βουνό, εκεί είναι τώρα που προχωρώ. Τώρα τραβάω πολύ κουμπί με το doubling στην επιστροφή. λα. λα, λα, λα, λα. Η Γιούκη σύντομα έφτασε στην όχθη του ποταμού. Ναι! Έχω κάνει τον μισό δρόμο. Έτρεξε γρήγορα τον σκονισμένο δρόμο και σύντομα έφτασε στο λιβάδι. Αχ, τώρα όμω τι κάνω? Δεν έχω ιδέα πώς να γυρίσω πίσω. Αχ, mm. ah. oh, λοιπόν, μιας και είμαι εδώ, ας κάτσω να φάω ένα πεντανάστημο α oh, όχι πάλι! Αλλά τότε, μια τρύπα άνοιξε στη μέση του εδάφους και η Γιούγκη έπεσε μέσα. Oh! Είμαι πίσω στο πολύχρωμο τούνελ! Επιτέλους γύρισε στο σπίτι της! Α, Σπίτι μου, σπιτάκι μου! Ώρα! Να φτιάξουμε ντάμπλινγκς! Τότε ξεκίνησε να φτιάχνει πεντανόστιμα ντάμπλινγκς με ρύζι από το σακί που της είχαν δώσει! Σύντομα άρχισε να πουλάει πολλά και η πελατεία της αυξήθηκε! Η Γιούκη έγινε σύντομα πολύ πλουσία Γιούκη, αυτό το μέρος είναι υπέροχο Αλλά πουλάς πολύ περίεργα, Ντάμπλεγκς Το ξέρει αυτό? Αυτό μοιάζει πολύ αστείο, αλήθεια Μα τι είναι, μοιάζει με ένα... Μπου! Oh! <laughs> Η Γιούκη έμεινε ο ίδιος άνθρωπος που ήταν Ίσως λιγάκι πιο ευτυχισμένη ακόμα